Πολλά είναι τα κακά που μαστίζουν τον άνθρωπο. Είναι η φτώχεια, είναι η αρρώστια, είναι η αδικία, είναι η πείνα, είναι ο σεισμός, είναι ο πόλεμος, είναι ο θάνατος, είναι, είναι. Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι που θεωρούν ότι το χειρότερο από όλα τα κακά είναι η μοναξιά. Φαινόμενο της εποχής μας είναι η μοναξιά. Γίνεται δε τραγικό το φαινόμενο αυτό όταν συνυπάρχει μαζί με την πολικοσμία Και πράγματι αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, τραγικό δεν είναι να κυκλοφορείς ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους, να σκοντάχτης, να πέφτεις πάνω τους και να αισθάνεσαι μόνος. Τραγικό δεν είναι να κατοικείς σε πολυκατοικία γεμάτη με κόσμο, γεμάτη ανθρώπους και να ζεις σαν σε απομόνωση. Τραγικό δεν είναι να ζεις μέσα σε πολυάριθμη κοινωνία και να μην έχεις παρέα, να μην έχεις άνθρωπο, να ζεις έρημος μέσα στην πόλη. Η μοναξιά για τους ανθρώπους του κόσμου είναι αγαπητή ο προθάλαμος της απελπισίας το πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι της απόγνωσης μια τέτοια τραγική μοναξιά αισθανόταν και ο σημερινός παράλυτος του Ευαγγελίου ο παράλυτος της Βηθεσδά η σημερινή ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε μιλάει για πλήθος πολύ, πλήθος ασθενών περιέργων πλήθος περαστικών κι όμως εκείνος ήταν μόνος 38 ολόκληρα χρόνια ήταν μόνος η κοινωνία τον είχε καταδικάσει σε απομόνωση ήταν μόνος και παράλυτος ήθελε βοήθεια μα βοήθεια δεν έβρισκε δικαιολογημένα λοιπόν σήμερα διατυπώνει το παράπονο και λέει άνθρωπο ουκ έχω δεν έχω άνθρωπο Ούτε συγγενεί, ούτε φίλου, ούτε συμπατριώτες είχε. Κάποτε, κάποτε, όταν ερχόταν η στιγμή του θαύματος, τα νερά της, της Κολυμβήθρας γίνονταν ιαματικά όταν κατάραζε άγγελος Και όποιος έπαινε πρώτος μέσα, στα νερά θεραπευόταν. Όμως τόσα χρόνια κανένας δεν υποχώρησε να του δώσει προτεραιότητα όσο παλαιότερο ασθενής είχε τα πρεσβεία του πόνου μα δεν είχε τα πρεσβεία της αγάπης κανένας δεν ενδιαφερόταν για αυτόν ακόμα και μπροστά στο θαύμα αγαπητοί οι άνθρωποι δείχνουμε τον εγωισμό μας και σπρώχνονται οι άνθρωποι ακόμα και στο θαύμα τα φτερά του αγγέλου Άγγιζαν τα νερά της κολυμβήθρας μα τα φτερά της αγάπης δεν άγγιζαν την καρδιά κανενός και παραμένει μόνος τόσα χρόνια και όμως η λαμπάδα της ελπίδας που ήταν αναμένη μέσα του δεν έσβησε ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και η αδιαφορία των συνανθρώπων του μπόρεσαν να τους σβήσουν αυτή την ελπίδα και η μεγάλη στιγμή ήρθε κάποια μέρα Βουρκωμένα από τον πόνο μάτια του συναντήθηκαν με τα στοργικά μάτια του Θεανθρώπου Χριστού Ήταν ο πρώτος που έκανε στάση μπροστά του και έδειξε το ενδιαφέρον του <coughs> Θέλεις υγιείς γενέστε <coughs> Θέλεις του λέει να γίνεις καλά και ο παράλυτος βρίσκει την ευκαιρία να ξεσπάσει και λέει τον πόνο που τον έπνιγε «Άνθρωπο ουκέχο» Και δικαιολογημένα το έλεγε αγαπητή Όντως δεν είχε άνθρωπο Γιατί άνθρωπος σημαίνει καρδιά Και καρδιά σημαίνει αγάπη Και αγάπη σημαίνει προσφορά Μα αυτά δεν τα έβρισκε γύρω του ο παράλυτος Και τίθεται στο σημείο αυτό το ερώτημα Εμείς οι χριστιανοί Δικαιολογούμεθα να παραπονούμαστε ότι δεν έχουμε άνθρωπο Όχι αδελφοί Για μας δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιο παράπονο Μπορεί να μην έχουμε πράγματι άνθρωπο Αλλά έχουμε θεάνθρωπο Ο Ιησούς Χριστός είναι ο θεάνθρωπος Επειδή δεν είναι θεάνθρωπος Γι' αυτό είναι και ο κατεξοχήν φιλάνθρωπος Έχουμε άνθρωπο Θεάνθρωπο Που δεν ήταν άνθρωπος Μα που έγινε για μας άνθρωπος Για να πλησιάσει Και να αγκαλιάσει τον άνθρωπο Έχουμε άνθρωπο Θεάνθρωπο Που δεν έχει απλώς αγάπη Αλλά είναι η αγάπη Εκεί στη βυθεσδά Μόνο ένας θεραπευόταν Όπως λέει το Ευαγγέλιο Ο πρώτος εμβάς μετά την ταραχή του ύδατος ο Χριστός όμως δεν είναι μόνο για τον πρώτο για όποιον προλάβει είναι και για τον τελευταίο είναι για όλους τους ανθρώπους δεν υπάρχει λίστα αναμονής για τον Χριστό ο Χριστός όλους τους σώζει αφού όλους τους έχει προσλάβει με τη σάρκωσή του έχουμε άνθρωπο Θεάνθρωπο που ήλθε να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα του κόσμου τούτου Εκεί στη Βηθεσδά ο Άγγελος τάραζε τα νερά και αυτά γίνονταν ιαματικά Ο Χριστός όμως τάραξε το τέλμα του θανάτου με την Ανάστασή Του και έκανε τη μεγαλύτερη Επανάσταση Γκρέμισε το κράτος του θανάτου και χάρισε την αιώνια ζωή Έχουμε άνθρωπο, θεάνθρωπο, που κατασκεύασε κολυμβήθρα τεράστια, είναι το έλεος του. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπορος. Θάλασσα το έλεος του Θεού, κολυμβήθρα ελέους η εκκλησία, όλοι χωρούν μέσα στην εκκλησία. Έχουμε άνθρωπο, θεάνθρωπο, που μένα τον λόγο ανέστησε το παράλυτο. Γιατί τι ήταν ο παράλυτος ο σημερινός της Βηθεστά. Νεκρός ήταν. Νεκρός άταφος. Αν μπορεί να κινηθεί ένας νεκρός, άλλο τόσο μπορεί να κινηθεί και ένας παράλυτος. Το λέει το δοξαστικό των καθισμάτων της Δευτέρας του παραλύτου. Άταφος νεκρός υπάρχουν ο παράλυτος έλεγε, κλίνημι τύμβος εγένετο. Τίμητο κέρδος ζωής Πρόκειται αγαπητοί για ένα θαύμα αναστάσιμο Δεν νόρισε τυχαία η εκκλησία Να διαβάζεται στην αναστάσιμη περίοδο Το Ευαγγέλιο του Παραλίτου Αναστάσιμο και προδρομικό Είναι το σημερινό Ευαγγέλιο Προτυπώνει την Ανάσταση του Χριστού Προτυπώνει την Ανάσταση των νεκρών Προτυπώνει την Ανάσταση Και όλων των πεθαμένων του σύγχρονου κόσμου γέμισε σήμερα ο κόσμος μας από ζωντανούς νεκρούς πνευματικά παιδιά νεκρά ναρκωμένα από του εμπόρου του θανάτου άνθρωποι με πόδια παράλυτα για το καλό για τη φιλανθρωπία άνθρωποι με χέρια σφιχτά που δεν σκορπίζουν ελεημοσύνη άνθρωποι αρτηριοσκληρωτικοί εκείνος λοιπόν που έκανε το θαύμα του παραλίτου σήμερα δεν μπορεί να κάνει και την εκρανάσταση στο σύγχρονο κόσμο αγαπητοί αδελφοί δεν πρέπει να περιμένουμε τη σωτηρία μας από τους ανθρώπους τις ανθρώπινες ιδεολογίες και τα ανθρώπινα συστήματα αλλά μόνο από το Θεάνθρωπο Χριστό αυτός είναι η ελπίδα μας, αυτός είναι η σωτηρία μας, αυτός είναι η δόξα μας. Αυτός έγινε η προσαγωγή μας προς τον Πατέρα. Ως τέλειος Θεός και ως τέλειος άνθρωπος, μας φανέρωσε όλη τη δόξα της Αγίας Τριάδος και όλη τη δόξα του ανθρώπου. Διά του Θεανθρώπου Χριστού, ο άνθρωπος μετέχει των ενεργειών της Αγίας Τριάδος. χωρί το Θεάνθρωπο Χριστό... Δεν μπορούμε να μιλάμε για αγιασμό, για χαρά, για ειρήνη, για αγάπη, για παράδεισο Γιατί αυτός είναι τα πάντα Αγαπητοί αδελφοί Αν αφήσουμε τον Αναστημένο Χριστό να μπει ολοκληρωτικά στη ζωή μας Μπορεί και σήμερα να κάνει το θαύμα του, να επέμβει και να μας αναστήσει Φτάνει εμείς να μη στήσουμε το οδόφραγμα του εγωισμού και της φιλαυτίας μας που γίνεται τελικά η ταφόπετρα της ζωής μας Αν ανοίξουμε την πόρτα στο θαύμα του Θεού τότε η Ανάσταση θα γίνει Ανάσταση παντού σε όλα τα πεδία της κοινωνικής, προσωπικής και εκκλησιαστικής μας ζωής Ανάσταση χωρίς υποτροπές θανάτου και ταφής Ανάσταση αληθινή. Αμήν.